Κάθε στην πόλη, η όχθη, στου όμω λύσκαν, η οχτρή, και εμεί γενούσαμε με τα ακούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, η οχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή. Και φιλέψαμε δωρκήboy, χωρίς ναι <delete> να είμαστε εδώ παρεούλα συντροφιά, παρασκευή απόγευμα. Στην γλυκό γλικό για την ώρα η νοήλεύση 97,8 στην Αθήνα. Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, η Μαρία Ψάλτη έχει στα χέρια της τον ήχο, άρα τη φωνή μου, άρα την επαφή μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιβάνα Ρεσβάνη εξαντλεί την υπομονή της όταν την παίρνετε. Και ε, στη μουσική επιμέλεια σήμερα σας έχει η Νάνση, το εννοώ, σπανίως θα με να α, καυχόμαι οικογενειακό, διαμάντακια, διαμάντακια. Παραμένουν οι δυνατότητε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή με μηνύματα, real και no. Το μήνυμά σα το 19650 για τα SMS. 19.6.50 με τον υπολογιστή studio papakirialfm.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. 211-200-8200 και το λέω γιατί θα έχουμε πολλέ και ενδιαφέρουσε κληρώσει. Και εδώ που τα λέμε, σκέφτομαι όσο πλησιάζουν σιγά-σιγά τα Χριστούγεννα, έχουμε τόσο πολύ. Α, ευπρεπή κόσμο θα έλεγα που έχει τη δυνατότητα να παράγει ωραίο προϊόν σαν και αυτά που δίνουμε εμείς παραστάσεις, ε, βιβλία και χίλια χιλιάδια που είναι τόσα πολλά που θα αρχίσω να κάνω εκπομπέ μόνο με κλειρώσεις και μόνο με, με αφιερώσεις δεν πειράζει ε, αυτό που μας έχει κληρώσει αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνιέται ούτε ή άλλως δεν ξεπερνιέται σε επίπεδο ήθου ήφους και πώ θα σα το έλεγα ρε παιδάκι μου μιας καθημερινή κοινωνικότητα. Μιλούμε, το γράφω την Κυριακή, επιμένω για κατρουγκάλιον άγος Άγος σημαίνει ντροπή Ανοίξτε καμιά κυκλοπαίδια να μάθετε τι είναι το κυλόνιον άγος Με ίψιλον, ωμέγα και Ε. γιώτα Το κιλόνιον άγος, όχι άλγος Είναι άλγος η συμπεριφορά, αλλά το άγος είναι ντροπή Δηλαδή, στέλνεις σε συνταξιούχο Πρέπει να θυμηθώ όλα μου τα νομικά, αυτά που έκανα στο πρώτο έτος Στέλνει σε συνταξιούχο επιστολή και σε ρωτάει η κρατική τηλεόραση γιατί έστειλε επιστολή. Αυτέ που καίει ο κόσμο στους δρόμου. Αυτέ που, που έστειλαν τα γεροντάκια Άκλαφτα δηλαδή από την ηρωνία και την αηδία να σου λένε πόσο σε σφάζουνε. Σε επιστολή γραπτή, Φαρδιά πλάκια από κάτω, ε, Γιώργιο Κατρούγκαλο. Ε, το χειρότερο από όλα είναι τον άκουσα με τα αυτιά μου. Αν ε, δεν τον ακούω, αλήθεια σα το λέω, θα ότι είναι τρολάρισμα στο διαδίκτυο να λέει ότι το έστειλε για να μην Υπάρχει κενό, το ξέρω. Το αφήνω για να σκεφτείτε. Το έστειλε στα γεροντάκια για να μην πάθουν έμφραγμα. Που σημαίνει ότι ήξερε ότι θα πάθουν έμφραγμα. Που σημαίνει χρονικό προναγγελθέντος θανάτου. Που σημαίνει προπαρασκευαστικές πράξεις εγκλήματο όπως λέμε στα νομικά. Έβγαλε την ουρά του απ' έξω. Σου λες πεθάνε από οτιδήποτε άλλο γέρο, κυρίω από την πείνα, να μην του ρνταμπλά σκεφτεω εγώ. Τότε το, το έχετε φανταστεί ευξύ, το πράγμα ότι μπορεί να το πει κάποιο. Να το πει κάποιο. Και να σα ρωτήσω και κάτι άλλο με το χέρι στην καρδιά: Γιατί να το πει. Ποιο ο λόγος να το πει, την έκανε την πράξη, αυτή ή κάθε αυτή. Α φάει μάπα και τα σχόλια. Και την αγανάκτηση και την πίκρα και τον πόνο και τα πάντα. Και τα πάθη. Ήτανε λόγο αυτό να φτύσει στα μούτρα των σφαγμένων, γιατί αυτό είναι φτησιά στα μούτρα. Να σου πει κιόλα ότι το έστειλα. Το καταπληκτικά ένα γέρο. Εγώ λέει δεν πήγα να πάρω το χαρτί Δεν το άνοιξα Ούτε πήγα και στην τράπεζα για να μπορέσω να έρθω στη διαδήλωση Και γράφανε Φτού που κλέβετε Τη σύνταξη του παππού σας Ο καθένα από εμά Ας καθίσει να σκεφτεί Τι σημαίνει Πραγματική και ουσιαστική κοροϊδία Λοιπόν η Νάντση Και ψάρεψε Στο διαδίκτυο Όπου μόνο εκεί κυκλοφορεί Είναι κυκλοφόρητο με τη μορφή δίσκου σε στίχους μουσική και τραγούδι του Νίκου Μάρκου, μια άλλη αχαριστία από αυτή που ξέραμε και την αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτούς που είχαν το κουράγιο να βγουν στο δρόμο για να προειδοποιήσουν τον ζίπρα και τον κάθε ζίπρα, τον κατρούγκαλο και τον κάθε κατρούγκαλο τώρα το κεφάλι σου βάρα το στον τοίχο, πρόσεξε που τριγυρνάς να μη σε πετύχω και αν σε πιάσω φουκαρά ποιο θα σε γλιτώσει και τις αμαρτίες σου ποιο. Θα την πληρώσει Κι αν είναι να εκλειφθεί ως απειλή Ε, ηχογραφήστε το και κρατήστε το Μόλις εκδοτήθηκε το τηλεοπτικό συμβούλιο Να μας επιβάλλει Τας καταλλήλους πείνας Μπλεχ Δεν εκτιμήσες ποτέ Αυτά που έχω κάνει Κόπη και θυσίες Όλα πήγανε καραμί; Η πουλά μου Παίρθηκες και με υποκρισία Πολλά πιο πολύ πονά η αχαριστία Τώρα το κεφάλι σου Καταλαβές ποτέ με ποιον έχει να κάνεις Νόμιζες πως πάντα θα κερδίζεις δεν θα κάνεις Πάνω που ήξερες πρέπει να τα ξεχάσει. τρέξε τώρα να σωθείς χωρί και να προφτάσει. <τορά> τώρα το <τονικήσου> κεφάλι σου παρά <τονικήσου> το σκοβείς <σπονιστό>, πρόσεξε που τριχυρνάς Ρέξε με τύχο Περιμένε ποτέ πως κάποτε τελειώνει Η αχαριστία και το ψέμα ξεφουσχώνει Βρέξε τώρα να σωθείς χωρί και να προφθάσεις Όλα αυτά που ήξερες πρέπει να τα ξεχάσεις Τώρα το κεφάλι σου να το σκοπικό Πρόσεξε που την κυρνάς να μησε και τείχο Πιάσε πιάσω φουσκά Λοιπόν, α, τι να του πείτε; Του κλείνω μάρκου που το άγραπσε αυτό; ε, Επιτρέπει σημειωτικά να το πάμε όπου θέλουμε, όπου θέλουμε. Από την κυβέρνηση μέχρι τα προσωπικά, ο καθένας μας μπορεί να αντιδράσει σε αυτού του είδου την Α, α, αχαριστία. Λοιπόν, ε, επειδή πρέπει να περάσω σε διαφημίσει και δεν θέλω να σα αφήσω απαρηγόριτου, γιατί οι διαφημίσει συνήθω ε, προτείνουν πράγματα που πρέπει να αγοράσει. Οπότε για να αγοράσει πρέπει να έχει λεφτά. Οπότε με περικεκωμένε συντάξει δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Ε, ε, επειδή ο Θοδωρή ο φίλο μου, του αρέσει να με πειράζει πάρα πολύ ε, και με πειραζει ώρες ώρες πολύ καυστικά, έχω μπει ήδη μέσα στο σταθμό και είμαι στην Τζίτα. Και μου λέει ο Θοδωρή, κυρία Κανέλη, είστε πολύ τυχεροί, θα ανακοινώσετε τη νέα κυβέρνηση που τελικά θα μα δώσει. Αυτή είναι πραγματικά τύχη. Ρε Θοδωρή, τι σου έχω κάνει. Σου έχω κάνει κάτι, δηλαδή. Με φαντάζεσαι, με να λέω Γεώργιο Κατρούγκαλο, Υπουργό Εσωτερικών. Με φαντάζεσαι, δηλαδή. Του ε, ε, ε, χρωστάω κάτι, δηλαδή. Έχω συνονιθεί με του συναδέλφου όταν θα είναι να μπουν μέσα, να διαβάζουν σε ένα λεπτό τα καινούργια ονόματα που θα είναι παλιά. Παλιά, ξέρετε πόσο παλιά θα είναι. Γιατί δεν είναι το όνομα που κάνει τον άνθρωπο. Είναι η συμπεριφορά του. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σα αφήσω παρηγόριτου, θα σα στείλω να ακούσετε Μανώλη Λιδάκη στο ρεσιτάλ στον Ιαννό αύριο. Χωρί εφέ και χωρί τεχνητά τερτύπια, θα ετοιμαστείτε να πάτε να περάσετε καλά. Ε, να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε για ένα μο, μ, μ, μοναδικό ρεσιτάλ αύριο στον Ιαννό. Έχω τρει διπλές προσκλήσει για το Μανώλη Λιδάκη και νομίζω ότι πρέπει να σπεύσετε στο ΙΔΟ 1128. 8.200 να περάσετε καλά ένα Σαββατόβραδο και να μην σας κοστίσει ο Κούκο Αιδώνη. Κλέψανε λένε, Όλοι μα κλέψανε, κλέψαν αυτοί που του πίστεψαν. Αχ, πως σας αγαπάω, μαζί με τη φίλη μου την Αθηνά, που με το πονάει καθώ έπεσε τσακίστηκε και πρέπει να φτιάξει τη μύτη τη. Αχ, να δεις τι θα σου παίξω τώρα, να το ξέρει Αθηνούλα μου, και όλου εσάς που σα βαράνε στη μύτη, σα πάνε τη μύτη. Και αντιδράτε, τα έλεγα, χαμηλόφρονα. Τι έφτιαξα τη λέξη τώρα. Χαμηλόφρονα. Νομίζω ότι αρχίζει η δημογεροντία μα και μας δείχνει το δρόμο. Το λέω στα σοβαρά έτσι. Αρχίζουν και βγαίνουν οι συνταξιούχοι στο δρόμο. Και αρχίζουν και βγαίνουν με τέτοιο τρόπο που δεν τολμήσαν αυτή τη φορά να βάλουν μάτ και οδοφράγματα για να αποφύγουν το ρεζιλίκι. Και έτσι εμολύνθη ο αέρα τη Αθήνα. Θα τα ακούσουμε αυτή την μπουρδα που κάναν οι κοφασίστε των ημερών. Θα τα ακούσουμε. Εμολύνθη ο αέρα τη Αθήνα από τα καμένα χαρτιά. 5, 6, συμβολικά επιστολέ τέτοιε, οι οποίε επεστράφησαν. Και ε, ε, το αφιερώνω σε όλου όσοι έχουν αυτά τα ανακλαστικά να ακούνε και να στέλνουν αμέσω. Όπω ο Λουκ, αγαπητή Λιάνα, σχετικά με τα σημεώματα Κατρούγκαλου, γράφει γνωστή η στο facebook. Δεν με πειράζει που καίει η συνταξιούχη τη επιστολή Κατρούγκαλου. Με πειράζει που αύριο θα καίνε βιβλία, τα θαυμαστικά δικά μου. Εγώ θα πω το σχολείο μου. Τι λε, Μωρή, μια και δεν ξέρω και σε ποια να απευθύνεται. Ποια είναι αυτή που λέει ότι ο συνταξιούχο ο οποίο καίει, και λυπάμαι για το Μωρή έτσι όπω ακούστηκε, αλλά το Μωρή σημαίνει και χαζή, έτσι. Είναι δυνατόν κάποιο ο οποίο καίει μια επιστολή, η οποία είναι εξορισμού χιδέα, που στάλθηκε σε ανθρώπου για να του πει ότι του κλέβουνε. Ως πολιτική βούληση, απόφαση, μέτρο, λεφτά που δούλεψαν και που τα πλήρωσαν από την τσέπη τους γιατί αυτό είναι το επικουρικό. Θα κάψει το βιβλίο ο άνθρωπος που έπαιρνε 480 και τώρα παίρνει 80 και δεν έχει άλλο τρόπο διαφυγής κανέναν. Για να επιζήσει Αυτό είναι που θα κάψει το βιβλίο Ή μήπως είναι αυτός που διαβάζει τα βιβλία Και επειδή διαβάζει τα βιβλία σκέφτεται τόσο όσο Να του επιτρέπεται να βγει στον δρόμο για να απαντήσει τον κατρούγκαλο Γιατί αυτά είναι που μισώ εγώ Αυτή είναι η ρητορική του μίσου που μισώ στο διαδίκτυο Να κατασκευάζουμε για λόγους πολιτικής ιδιοτέλειας ψευδείς εικόνες Ο Περικλής γράφει με αφορμή τη δηλώσεις κατούγαλου Είναι σωστό, να πω ότι όχι. Δοσίλογοι ανθέλινες; Εδώ αρχίζω και έχω τα προβλήματά μου Δοσίλογοι απέναντι σε ποιον Διότι πρέπει να μην έχουμε συνέστηση του Τι σημαίνει δοσίλογος έτσι Και ανθέληνες μ, Για Έλληνες μιλάμε Όταν μιλάς για να Πρέπει να καθίσεις να τον βρεις πού στην εμφύλια διαμάχη που σιγά σιγά ανάμεσα σε λέξεις όπως αν θέλεις και δοσύλλογοι Πάει να φτιαχτεί έτσι ωραία και καλά Είδε περικλή μου ότι συμφωνώ μαζί σου κατά 30% Τρεις ήταν οι λέξεις, άντε 33,33333 μέχρι να φτάσουμε στο 100 Ο Ανδρέας μου γράφει από το Λονδίνο και ο Κώστας γράφει εδώ κατευθείαν Λοιπόν πάμε πρώτα στον Κώστα Είναι γνωστό τα τα μη λεστεύτηκαν Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν τις εισφορές τους αλλά το ερώτημα στη σημερινή πραγματικότητα με τόσα χρόνια ανεργίας και μαύρης εργασία είναι αν υπάρχουν τα έσοδα για να πληρώνονται οι συντάξεις. Αν αυτά τα σημερινά έσοδα α, του κράτους είναι ικανά να πληρώσουν τις συντάξεις όπως πρέπει. Σου βάλανε στο κεφάλι το ερωτηματικό η κλέφτες τώρα. Πρόσεξε, σου βάλανε το ερωτηματικό οι κλέφτε. Αυτοί που τα πήρανε, το κράτος όπως λέει σήμερα, το κράτος, σε ποιον ανήκει αυτό το κράτος πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Ποιας τάξη είναι αυτό το κράτος και ε, απέναντι σε ποιους επιτίθεται αυτό το κράτος και σου βάλουν το ερώτημα, σε έκλεψα και δεν έχω λεφτά να σου πληρώσω τις ζημιάς από τα κλοπημαία. Αυτό ακριβώ είναι το ερώτημα. Αυτό ακριβώ είναι, δεν είναι άλλο. Ε, Κώστα μου, και κατά αυτήν την έννοια πικρό το σχόλιο, αλλά δεν αξίζει να το με ερωτηματικό. Μου λέει ο Ανδρέα, λοιπόν, από το Λονδίνο και έχει δίκιο. Θα ήθελα να κάνει ένα σχόλιο για τα όχι που γίνονται ναι και στην Ισπανική Βουλή. Θα σου προσθέσω εδώ ότι πέρα από την Ισπανική Βουλή έχουμε και το όχι που πάει να γίνει ναι διά του δικαστηρίου στην Αγγλία. Για να είμαστε και σοβαροί, έτσι. Όπου με την εποχή του ε, Σοσιαλιστικού Κόμματο ο Ραχό υπερνηψήφισε το Ζήνη. Μήπω να το πατρεντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τίποτα άλλο, αλλά στι μέρε μα που το κάθε τι θεωρείται προϊόν, να βγάλει και χαρτζηλίκι. Τον Ιούνιο δεν έφτασε για δεύτερη φορά ο, Ρα, ο Ραχόη σε πλειοψηφία. Φαίνεται ότι με την ενοχή του Ισπανικού λαού τακτοποιήθηκαν όλα εντό εκλογικού νόμου, χωρί συνασπισμού και παπαδήμου και ούτε IMF ούτε ζημιά. Κοίταξε και κοίτα, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 1974 και μετά και είδα ότι την τελευταία φορά που ένα ακόμα πήρε πάνω από 50% ήταν το 1977. Πρόσεξε, κάθε φορά που μιλάς για ποσοστά πρέπει να μιλά και για εκλογικού νόμου, έτσι. Με πόνου χωρίς πόνους, ενισχυμένοι, υπερενισχυμένοι, κατεβασμένοι, ανυψωμένοι Γιατί αναρωτιέσαι για να έχουν το αίσθημα δικαίου α ψάξουν να δουν ποιος μιλάει για απλή αναλογική το 2016 Ναι, να δούμε Η απλή αναλογική άμα είναι να τη χρησιμοποιήσει κάποιο για να καταλήξει σε αυτό που λες Να μαζέψει και πέντε που θα κάνουν λούφα και παραλλαγή για να κυβερνήσει Τότε νομίζω ότι η άποψη που έχει διαμορφωθεί για όσους βρίσκονται στα στενά με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή οι εργαζόμενοι, είναι σε στίχους μουσική και, και τραγούδι του Θωμά Κοροβίνη, γραμμένη πίσω το 1998, ακούστε το πάρα πολύ καλά, λαϊκότατο, βαθιά, αληθινό, ούτε να πεθάνεις πρέπει, ούτε και να ζεις. Στην αυλή να χορταριάζεις της υπομονής. Για ακούστε το. Δεν πρέπει ούτε και να ζεις. Στην αυλή να χορταριάζεις της υπομονής Να γυρνάς τα ίδια σου καγιά Και στις γειτογιές να σε τρέχουν οι τσιρίκια με τις φεντόνιες ούτε να πεθάνει πρέπει ούτε και μαζί, ζεις θλιβερά να λες τραγούδια Παραμύθια να σκαρώνεις σαν τη χάλιμα να γελάσεις τον κουρσάρο που σε πόλεμα. Πρέπει ούτε και να ζει. Σαν παιχνίδι, να σε παίζουν οι θεοί τη Η ψυχή σου για γαλήνη πάντα να ντύνα. Μα ο δαίμο. Να στι arcas, να σε κυβέρνα. Η Αθηνούλα μου μπορεί να χάσει την καλή σα αναπνοή με το σπάσιμο τη μύτη, αλλά υπάρχει άνθρωπο που έχασε κάτι που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επομένω, πριν πάμε στι ειδήσει, και με παράκληση προ όλου του ταξιτζήτε, του οποίου στο το λέω από τώρα, θα σα αφιερώσω ένα εξαιρετικό μητροπάνω αμέσω μετά τον δελτίο ειδήσεων. Σήμερα θα παίξουμε με τη μουσική, η οποία από μόνη τη είναι διαμαντάκια, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σα δώσουμε. Δεν μπορούμε να μοιράσουμε ψύχουλα σαν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Οπότε καλύτερα να μείνουμε στου θησαυρού αυτού του τόπου. Ε, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Στι 10 και 4 σήμερα το πρωί, έχετε νου σα ταξιτζίδε. Ξέρω ότι περισσότεροι ακούτε ρε από την Πεσματζόγλου προς Βουκουρεστίου και Σταδίου. Ένα κύριο μπήκε μέσα σε ένα ταξί και ξέχασε ένα καφέ σακουλάκι με κόμισμα για βαφτίσια Ο οδηγό εκείνη την ώρα που Νίκο Χατζη Νικολάου. Φαντάστηκε ότι επειδή ακούει τον Νίκο Χατζη θα ακούει συνεχώ ρε LFM. Οπότε μπορεί να ακούει και τέτοια ώρα απογεματάκι εμά. Αν το βρει ως ταξιτζής, τον παρακαλούμε να τηλεφωνήσει στον ΡΙΕΛ uh, στο 211 200, 200 Τον παρακαλούμε πάρα πολύ, αν το βρει, επειδή αφορά σε βαφτίσια και ο άνθρωπο βαφτίζει το γιο του αύριο έλεος και δεν είναι εποχές για να χάνεις έστω και ένα κόσμημα για βαφτίσια, πάρε τηλέφωνο Φιλάρα άμα το έχεις βρει και άμα δεν το έχει πάρει κάποιο την ώρα που μπήκε μέσα στο ταξί Οπότε δε φταίσαι εσύ Από, από, από Πεσματζόλου προς Βουκουρεστίου Και στα 2 στις 10 και 4 σήμερα το πρωί Και σας αφήνω για λίγο στα νύχια των ειδήσεων Και λέω τα νύχια των ειδήσεων Όλοι μου οι καλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να διαβάσουν τίποτε ευχάριστο Εκτός αν θεωρείτε ευχάριστο ότι θα έχουμε αμερικάνικες εκλογές την τρίτη Μεταξύ Τραμπ και Χίλαρη Δεν με β <Λετσανελ> Σας άφησα με ένα θέμα βοήθαμε πριν από τι ειδήσει γιατί την τρίτη Αμερικανή πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ Χίλαρη και Τραμπ. Λοιπόν, σας καλώ να διαβάσετε και να ψάξετε μια εξαιρετική δήλωση από μια ελεύθερη και πετυχημένη γυναίκα της ΗΠΑ η οποία δήλωσε ότι όταν την πειζή είπανε μα πώς εσύ γυναίκα δεν ψηφίστης τη Χίλαρη, είπε να ψηφίστε κανέναν από δύο. Ή ψηφίστε κάποιον ανεξάρτητο ή μην καθόλου. Δεν είστε υποχρεωμένοι να υποστείτε τη βάση αυτού του διλήμματο. Και έτσι αντιγυρίσανε το κλασικό. Ε, εσύ που είσαι γυναίκα, δεν θα ψηφίσει τη Χίλαρη. Και πα, δεν ψηφίζω με το εδίο μου. Και κριτήριο το εδίο μου. Προφανώ αλλιώ το είπε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Ε, πρόκειται για τη Σούζαν Σάραντον. Που έχει το κουράγιο να πει ότι δεν είναι να πει σε τέτοιου είδου δίλημα. Και εκεί που τα λέγαμε αυτά. Εγώ θα σας παίξω το τραγούδι και μετά θα σας πω ε, το υπέρογκο ποσό, τη μεγάλη επιτυχία του μέτρου των δανών, που αν θυμάστε καλά του είχε καταγγείλει και είπε τη αρμοστία των Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, για εκείνο τον νόμο που περάσαν τον Ιούνιο, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, να κατάσχουν τα τιμαλφί ε, ρολόγια, εκτός από τη βέρα του γάμου. Διαφόρων σύρων και άλλων προσφύγων που φτάνανε μέχρι τη Δανία, ευρωπαϊκέ αξίε, όλα αυτά τα Euroleague, α πούμε, τι διάνοιε είναι αυτοί οι άνθρωποι, για να ε, μπορούν να βγάζουν τα έξοδα του στον πρώτο καιρό το κράτο που θα αντιμετωπίσει του προσφύγες και του έπαιρνε τα τημαλφή. Είχαμε και εδώ και κάτι σ' ώρε που τα λέγανε παρόμοια πράγματα. Λοιπόν, θα σα τα πω μετά. Τώρα αυτό που υποσχέθηκα, το χαρίζω από καρδιά σε όλου του ταξιζίτε, γιατί είναι υπέροχη φωνή, γιατί μπορεί να γεμίσει. Εξαιρετικού στίχου του που γράψα Μας άφησε νωρίς ο Μητροπάνος. Η μουσική επίσης έξοχη του Μάριου Τόκα Το παράξενο, το τραγούδι είναι γραμμένο το 1994 Και κλείνει λέγοντας Εδώ μπερδεύτηκαν και πρόσωπα και πράγματα Τα στέκια γέμισαν με άδειες καλησπέρες παραφτίνιναν τις αγάπης τα μαλάματα Και εσύ για πανηγύρια και βενγκέρε. Τις πατρίδες που τα χρόνια σου κρατούσες Εδώ μας έχουνε μονάχα για θρήματα Και εσύ για η και κι ό,τι αγαπούσες Εδώ μας ψήμουν στον τσιμέντο και στην του κι η ζωή μας ταξιδεύει με τα λύκα έρχεται άνοιξη χωρίς το Μεγα Σάββατο κι εσύ για και μου κι η προσφυγιά γυρεύει ακόμα τους δικούς της από το στάθμο αναζητούνται αγνοούμενοι. Η νύχτα παίζει με του αγαπητικού Κι όλο πιο το πρωί βγαίνουν χαμένοι. Εδώ τα χρόνια που μα βγαίνει σαν παλιό. Χαμηλώσανε Κύμερες μες στα λουμινόχαρτων τα αγγίζουν Τα φωτά γύρω από τις μύμες χαμηλώσανε Και εσύ για τα πανιά που αρμενίζουν Και τα στέκια γέμισαν με άδειε καλησπέρες Παρά αυτήν είναι τα μαλάματα Και για πανηγύρια και βενγέρες και αγυρεύει ακόμα τους δικούς της για τα σταθμό να ζητούνται αγροούμενοι η νύχτα παίζει με τους αγαπητικούς της και όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν καρουμένοι Όπω σα ένταξα λοιπόν, το νομοθέτημα αυτών των Δανών να παίρνουν τα λεφτά, τα τιμαλφή και ό,τι έχουν απάνω του οι πρόσφυγε, σα θυμίζω ότι η Washington Post και άλλα μέσα ενημέρωση το είχαν χαρακτηρίσει συγκρίσιμο με τη λαιλασία σε βάρο των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υποτίθεται ότι το μέτρο στόχευε να μειωθεί η μεταναστευτική ροή στη Δανία. Σα θυμίζω ότι στη χώρα των 5,6 εκατομμυρίων πολιτών υποβλήθηκαν όλες και όλες τα επίσημα στοιχεία από τη δικιά τους αστυνομία 21.000 αιτήσεις για χορήγηση ασύλου Από αυτούς τους 21.000 ανθρώπους τι βγάλανε μωρέ η δανή. οι δανείοι τους ανακηρύξουμε σε εσπαγκοραμένους όλων των εποχών αυτούς δηλαδή πήρανε 117.600 κορώνες μετάφραση 15.805 ευρώ τόσο κοστίζει η αναξιοπρέπεια 15.805 ευρώ, 5.000 κορώνε από τον έναν, 10.000 κορώνε από τον άλλον. Από δυστυχισμένου που έπρεπε να επιζήσουν και να ζητήσουν άσυλο, γιατί έτσι του κάπνισε ένα πρωί. Σηκωθήκανε και την είδανε πρόσφυγε τουρίστε κάπου στη Δανία. Και γουστάραν να ζήσουν, α πούμε, την ελευθερία τη Δανία. 15.805 ψωρό ευρώ μαζέψανε με αυτόν τον κατάπτυστο νόμο και δεν τους έκανε ούτε καν αυτό το ποσό έτσι με νοοτροπία σπαγκοραμένου δηλαδή κατρούγκαλου να τον πάρουν πίσω τον νόμο λοιπόν τώρα έχω μία προσφορά και έναν διαγωνισμό και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να χτυπήσουν γιατί αφορά του δύο πρώτους μόνο αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται δεν είναι είδο, δεν είναι αντικείμενο και κατά αυτήν την έννοια σας παρακαλώ πάρα πολύ αν το κερδίσετε ε, γιατί έχετε συνηθίσει να μπαίνετε σε ώρες στις σκληρώσεις και δεν σας κάνει, βρείτε έναν άνθρωπο που να του κάνει. Λοιπόν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Πειραματικό Εργαστήριο Προφορικής Λογοτεχνίας Φαρανάι 451 υπό την αιγύδα του Κλειώ, του Κέντρου Προφορικής Λογοτεχνίας της Γαλλίας έχουν ένα εξάμεινο, είναι τρει μέρες κάθε μήνα, ένα εξάμεινο σεμινάριο εξαιρετικό που αφορά ε, στην προφορική λογοτεχνία. Δηλαδή στην αναβίωση της αφιγματικής τέχνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αφηγήτρια Μάγδα Κωσίδα της ομάδας Φαρενάει 451 451 είναι ο βαθμός που καίγεται το χαρτί <χαι> και δεν είναι για να κάψει κανείς τα χαρτιά, είναι συμβολικό εντελώς. Είναι και το διάσημο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του Μπραντμπερι που εκδόθηκε το 1953 και έγινε και ταινία από τον Τρυφό. Λοιπόν, η Μάγδα Κοσίδα θα μαθαίνει του σπουδαστέ πώ να προφορικοποιούν και να αφηγούνται εμβληματικά κείμενα τη παγκόσμια λογοτεχνία και παράδοση, προκειμένου και να διασωθούν και να μεταδοθούν στο ευρύ κοινό. Κατά αυτήν την έννοια, το να παρακολουθήσει κάποιο μέχρι τον Ιούνιο αυτά τα σεμινάρια, που είναι τρει μέρε κάθε μήνα και έχουν κόστο 120 ευρώ το μήνα. Είναι εξαιρετικά μεγάλη προσφορά και δεν αξίζει τον κόπο να την πάρει κάποιος για να πει απλώς ότι κέρδισε. Πρέπει να την πάρει κάποιος που ενδιαφέρεται, κάποιος νιός που το έχει ανάγκη, κάποιος μεγαλύτερος που το έχει ανάγκη, γιατί αν δεν φτιάξουμε τη δική μας αφήγηση βασισμένη στην, και την αφηγηματική μας ικανότητα πάνω σε αυτά, τότε θα μένουμε σε αντιλήψεις ιδεολειπτικές όπως λέει η Νέα Δημοκρατία συχαίνομαι τη λέξη ιδεολειψία γιατί είναι ψυχιατρικός όρος και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όταν την ακούτε να αντιδράτε και να το λέτε σε όλους θα επανέλθω αμέσως ε, μετά ε, τις διαφημίσεις. Οι πρώτοι δύο που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν δύο υποτροφίες για αυτό το σεμινάριο στο 211 208 200 προσφορά του Ιδρύματο Μιχάλης Κακογιάννης Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Μου γράφει ο φίλο μου ο Γιάννης, από την Αγγλία. Δεν είναι θέμα χρημάτων στη Δανία, είναι θέμα αρχή και αποτροπή ε, των μεταναστών να πάνε στη Δανία. Ρε, Ιγιάννη. Κλέβει αυτόν που φτάνει απελπισμένο με τι οικονομίε του για να τον αποτρέψει να φτάσει. Mm. Δηλαδή, ξέρω τι θε να πει. Το διατυπώνει ότι δεν είναι για τα λεφτά. Μα δεν, δεν είναι για τα λεφτά το ένα, δεν είναι για τα λεφτά το άλλο, δεν είναι για τα λεφτά το άλλο. Νομιμοποίησαμε την κλοπή παγκοσμίω δηλαδή. Και ειδικά να κλέβει από εκκλησία. Από παιδί ψωμί, δηλαδή από εκκλησία. Δηλαδή τι να σα πω τώρα: από εκκλησία αυτό είναι σαν να εκκλησία που λέμε. Και μου γράφει επίση ότι η Χίλαρη. Θα το διαβάσω όπω μου το γράφει τώρα, Γιάννη μου. Η Χίλαρη είναι μια σκύλα του συστήματο που έχει πουλήσει την ψυχή τη για την καρέκλα. Και μου τα γράφει και γκρίγκλι και δυσκολεύομαι. Είναι απλά μια μαριονέτα του συστήματο. Ο Τραμπ είναι ένα μπουλή επιχειρηματία, ένα κακομαθημένο παιδί που θέλει να περνάει το δικό του. Σε βρισκώ εξαιρετικά επίκυη, δηλαδή έχεις πάρει θέση, μόνο μπούλης είναι, εκτός να πάρω τη λέξη μπούλης από το μπούλινγκ, γιατί στην Αμερική όταν λένε κάποιον είσαι μπούλη, ελεύουν ότι είσαι κάνει κάνεις μπούλινγκ, έτσι, πάσεις φύζιος και μορφής. Και οι δύο είναι άχρηστοι κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να είναι και χρήσιμοι, δηλαδή να μας το επιβάλλουν και χρήσιμο σε αυτό που έχουν κάνει. Γράφει όμω ο, ο, ο Γιάννη, δεν τα γράφω τυχαία αυτά, αλλά τρελαίνομαι με τα μίνδια που θέλουν να μα περάσουν ότι η Χίλερη είναι η καλύτερη έλεο. Έχει δίκιο πουτε. Δεν τα διαβάζω τυχαία αυτά, θα σου πω γιατί. Γιατί θέλω να μιλήσω για την ιδιοληψία, θα σα το πω λίγο παρακάτω. Ο Γιάννη μου γράφει, άλλο Γιάννη είναι αυτό, ανήκουμε στην Παγκόσμια Τράπεζα, δυστυχώ έβγε για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ για το έβγε. Και αυτό ο Τίβερη, ο, ο, ο οποίο έχει εξαιρετικό χιούμορ, μου γράφει Γεια σου Γιάννα, ανασχηματιστήκαμεν Γιώργο, ρε μου. Γιώργο μου καίγεσαι, περιμένεις κανένα υπουργείο Δηλαδή η, η ελπίδα σου ποια είναι Ξέρω ποια είναι, είσαι μοντέρνος άνθρωπος, σε καταλαβαίνω Θες να φύγει ο κατρούγκαλος και στέσεις να πάει ένας που θα λέγεται ε, Παπαγιαννίδης, πα, πα, ε, Παραπατρούγκαλος, ξέρω κάτι άλλο ε, Περπερίδης, κάτι άλλο, κανέλης, οτιδήποτε Αλλά αυτό δεν θα στέλνει επιστολές, όχι Θα είναι μοντέρνος και θα στέλνει SMS θα σε ειδοποιεί στο facebook Ότι θα πεθάνεις από έμφραγμα Αν ανοίξει τη σελίδα Θα είναι πάρα πολύ μοντέρνος Το βρίσκω καταπληκτικό αυτό που λες Άρα μπαίνω κι εγώ τώρα στην αγωνία Τι θα γράφει το SMS που θα χτυπήσει Ειλικρινά σας το λέω Κόπτεστε για την αλλαγή στον ανασχηματισμό δηλαδή, Μου έρχεται να πω Μια σειρά από βρωμερές Που δεν είναι ωραίε τώρα γιατί έχουμε παίξει ωραία μουσική Εντάξει, είναι και μεσημέρι Παρασκευή, μην αρχίσω και κατεβάζω και εγώ κατεκαντήλια. Δηλαδή, δεν μου πάει ειλικρινά σα το λέω, Αλλά, ώρες, ώρες με πιάνει και ογκόνο και μπουκόνο. Γιατί το λέω αυτό, Αυτή η φράση που χρησιμοποιεί ιδεολειπτικά η Νέα Δημοκρατία, περί ιδεολειψία, το λέω για να σαρκάσω, είναι ψυχιατρικό όρο. Ανοίξτε να διαβάσετε μόνοι σα. 10η, εγώ σα κάνω ανάλυση περί Είναι έλλειψη επιχειρημάτων ή είναι. Έντεχνη χρησιμοποίηση ψυχιατρικών όρων για να μην φανεί η ομοιογένεια τη πολιτική. Ειλικρινά σα το λέω. Λες και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την εξουσία. Και αυτού του κατηγορούν για ιδιοληπτικού τη εξουσίε. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία παλεύει για την ψυχή του παππού τη. Δεν, δεν θέλει την εξουσία καθόλου. Για να τη τη δώσουν, δεν την πάρει. Τώρα για να είμαστε σοβαροί. Ε, γιατί το λέω αυτό. Γιατί η χρήση ψυχιατρικών όρων αμβλύνει την πολιτική συνείδηση. Πολύς κόσμος μέχρι που φτάσαμε στη Σαλονίκη να υπάρχει κατάστημα μέρες της 28 η Οκτωβρίου θα το δω στο διαδίκτυο που να έχει ανάμεσα στις στολές, στολές, στολές για να ντυθούν τα παιδιά για την 28η Οκτωβρίου και στολή του Χίτλερ να ζει. Παιδική στολή για να πάει ντυθεί το παιδί για την 28η Οκτωβρίου να ζει. Που γράφε και εσέ στο καπέλο. Λε και ήταν αντίτυπο και είχε ζηλέψει τι φωτογραφίε από τον ο, παπά τη Χρυσή Αυγή που την και πήγαινε στο μουσείο του Μουσολίνη. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Ε, τι λέγανε λοιπόν για τον Χίτλερ, είναι τρελό. Τρελό ο ένα, τρελό ο άλλο, τρελό ο άλλο, τρελό ο άλλο. Ουδή λογικό να εξηγεί με λογικά πολιτικά επιχειρήματα το ολοκαύτωμα, του ναζί, του φούρνου, του διωγμού, του αντικομουνισμού, του αντιλαϊκού. Και Στο βάθο του και αποκτηνωμένε συμπεριφορέ. Λοιπόν, αφήστε στην πάντα αυτού του είδου νεοδημοκράτε και όλοι οι άλλοι που τον ιδιοληψία και ιδιοληψία και ιδιοληψία. Εντάξει, τι να σα πω. Διαβάστε τώρα τι σημαίνει ιδιοληψία και θα καταλάβετε. Εγώ προτιμώ να σα αφήσω στα χέρια ενό υπέροχου τραγουδιού, υπέροχου τραγουδιού. Είναι πολύ φρέσκο. Είναι γραμμένο μέσα το 2016. Σε στίχου μουσική τραγούδι του Πάνου Μπούσαλη. Μου έφτιαξε το κέφι. Λοιπόν, είναι υπέροχη στίχη, μας πάνε γάντι ολονών μας και έχει τίτλο «Ο Δράκοντας». Πλησίασε το τέρας, λιγόστεψε ο δρακοντας πλησιασε το τερας λιγοστεψε αερας γη, ο άρχοντας λουφάζει στο σπίτι και κοιτάζει τη βή. Στο δέλτα του κενταύρου σπηλιά, τυραννός στο φως ταποσπερίτη για τ' έρχοντα το σπίτι γίνα Χύμιξε στα σύνεφα και με χέρια σίγουρα θέλει να του βάλει τη θηλιά Αχ, καημένε άρχοντα, πανάθρεψε στο δράκοντα πουνια τώρα που θα σε κουνά Λυσίασε το τέρας, λιγόστέψε αέρα στη γη Ο άρχοντας λουφάζει στο σπίτι και κοιτάζει τη βή Οι σόφοι το είπανε και το ξεκαθαρίσανε Άρχοντα το δράκον να Κιά σου βάλει τη θηλιά, για σου φάει την καρδιά Άρχοντα να λες αχ, τι καλά Στη μόνη στη ψεύτρα την οθόνη ξεσπά Μπροστά στο δράκο στέκι σηκώνει το ντουφέκι ψηλά Δράκοντας ανάθρεψα, δράκοντας ελάτρεψα Και σε προσκυνούσα σα θεό. Με ένα βόλι μου χρυσό θα σε στείλω στο καλό Άρχοντα να έχω το λαό ένα βολί μου χρυσό Θα σε στείλω στο καλό Άρχοντα να έχω Το λαό Έναψε τις πλήρωσεις που ακολουθεί Ανοίξτε λίγο τα φτάκια σας Κι τα ανοίξετε τα και από Αφήσέ με να έρθω μαζί σου Τι φεγγάρι απόψε είναι καλό το φεγγάρι, δε θα φαίνεται που άσπρησαν τα μαλλιά μου Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου, Δεν θα καταλάβεις Άφησέ με να έρθω μαζί σου Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι μες στο σπίτι Αόρατα χέρια τραβούν τους κουρτίνες Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λυσμονημένα λόγια Δε θέλω να τα ακούσω σώπα Άφησέ με να έρθω μαζί σου, λίγο πιο κάτω στη μάντρα του του βλάδικου ως εκεί που στριβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρινη ασβεστομένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άηλη τόσο θετική μεταφυσική που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του Άφησε με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψομα. Και όπω θα μα φυσάει ο ανησυχητικό αέρα, μπορεί να φανταστούμε κιόλα πώ θα πετάξουμε. Γιατί πολλέ φορέ, και τώρα ακόμη, ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δύο δυνατών φτερών που ανηγοκλίνουν. Και όταν κλείνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματο, νιώθει κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Και έτσι σφιγμένο με στου μειόνε του γαλάζιου αγέρα, με στα ρωμαλαία νεύρα του ύψου. Δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις Κι έχει σημασία που άσπρησαν τα μαλλιά μου Δεν είναι τούτο η λύπη μου Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καδιά μου Άφησέ με να έρθω μαζί σου Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα Μοναχός στη δόξα και στο θάνατο το ξέρω Το δοκίμασα Δεν ωφελεί Άφησέ με να έρθω μαζί σου Τι σας διάβασα, Μ, σας διάβασα. Ρίτσο, σονάτα του Σελληνόφωτος και έχω για αύριο το απόγευμα και μπράβο για την προσπάθεια τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το απόγευμα στην Αλεξάνδρεια μια αγωνίτσα ωραία στην πλατεία Αμερικής στην οδό Σπάρτης 14 σε οικαστικά ματίνα Γεωργά σκηνοθεσία Δημήτρη Παπώ την ηθοποιώ Κατερίνα Κουτροκοή να ερμηνεύει την ηρωίδα του ποιητικού μονόλογου η σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, και η πιανίστα Χαρά Κουμαριώτη ερμηνεύει τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν καθώς και δέκα ακόμα έργα για πιάνο κορυφαίων συνθετών ταυτόχρονα υποδιώμενη βοβά τη χαμένη νιώτη της ηρωίδας και την έκρηξη του φυλακισμένου της πάθου. Από τις παραστάσεις που θέλω να δω δυστυχώς ήμουν καλεσμένη στην πρεμιέρα και δεν μπορώ να πάω για λόγους που δεν είναι της παρούσεις Έχετε τρεις διπλές προσκλήσεις, τρεις ευκαιρίες για έξι ανθρώπους Αύριο το απόγευμα στο 211 2008 Στην Αλεξάνδρεια, της πλατείας Αμερικής Σονάτα του Σελινόφωτος, Ρίτσος και Μπετόβεν μαζί Ω, τι ωραία, τι καλά Οπότε τι θα μπορούσα να σας παίξω mm, Το πιο αγαπησιάρι πάριο Αυτόν που ό,τι και να πιάσει, καλά λένε ότι και τον τηλεφωνικό κατάλογο να πει ερωτικά θα τον πει, η μουσική είναι του Μήκη Θοδωράκη. Οπότε είναι, κατά την άποψή μου, ό,τι πιο ερωτικό έχει πει ο Γιάννη Πάριο σε στίχου Λευτέρη Παπαδόπουλου, ή σου παράπονο. Από μένα, για όλε πρώτα, αυτέ που ασπρίσαν τα μαλλιά του και για όλου που ασπρίσαν τα μαλλιά του. Με τη διαφορά ότι πρώτε μπορούμε οι γυναίκε και τα βάφουμε. στον καθρέφτη μάς κοιτώ μήπως δω τα δυο σου μάτια και στο στήθος μού κρατώ τα αναφίλη του. χουφτίτσα ουρανό είχα στην ψυχή ήσουνα παράπονο ήμουνα μπροχή τώρα δίχως ουρανό θα είμαστε φτωχοί. Μιλώ, και ακούω τον νουμπώ σου κλαίω και παραδειλώ σαν παιδί τρελό Ήσουνα παράπονο ήμουνα βροχή μια κουφτίτσα. Ουρανό, μέσα στη ψυχή ήμουνα παρακολό ήμουνα βροχή τώρα λίγος ουρανό θα είμαστε φτωχοί ήμουνα παρακολό ήμουνα βροχή μια κουφτήσα ουρανό μέσα στη ψυχή ήσουνα παράδονα ήμουνα βροχή τώρα βίω ως ουρανό θα είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, φιλανάδες γυναίκες και κυρίως άνδρες που μοιάζεστε για τις γυναίκες σας Είτε είναι κόρες σας, είτε είναι φιλανάδες σας, είτε είναι μανάδες σας Σας το έχω πει, σας το έχω δηλώσει, το έχω πάρει απάνω μου Έχω πάρει απάνω μου την κίνηση must για τον καρκίνο του μαστού Και θα την ε, επίμονα ξαναγυρνάω με πληροφορίες πάντα για όλες Ειλικρά σας το λέω, η άγνοια, ειδικά σε ζητήματα πρόληψης καρκινού ισοδυναμεί με μαχαίρι που τον πήγε κανένας ο ίδιος τον εαυτό του και αυτοκτονή. Σε εποχές που ζούμε εξαιρετικά δύσκολε για να κάνει κάποιο μια ψηφιακή μαστογραφία Που πρέπει και να το ξέρει και που πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα Και που πολλές φορές δεν είναι κοντά του, δεν μπορεί, δεν έχει λεφτά, δεν έχει, δεν πηγαίνει Η ΕΛΠΕΝ που δεν παράγει εταιρεία ογκολογικά φάρμακα χρηματοδοτεί αυτή την υπόθεση, που σημαίνει ότι δεν έχει να βγάλει κέρδος. Και κατά αυτήν την έννοια αξίζει τον κόπο να προβάλλει τέτοιου είδου πρωτοβουλίες. Υπάρχει λοιπόν ψηφιακός καταπληκτικός μαστογράφος που γυρνάει τις πόλεις, τα χωριά, πάει σε μέρη και καλεί τις γυναίκες να πάνε να κάνουν εντελώς δωρεάν μια ψηφιακή μαστογραφία. Και να αποφύγουν ενδεχομένω τα χειρότερα. Και επειδή έχω... Πολλές φίλες που γλιτώσανε ακριβώς επειδή πρόλαβαν έγκαιρα να φάνε το τέρας που λέγεται καρκίνος Σας παρακαλώ πολύ κρατήστε στο κεφάλι σας ότι Επειδή υπήρξε και μια αλλαγή σε ημερομηνίες που δεν θυμάμαι την προηγούμενη φορά τι είπα Ο μαστογράφος θα βρίσκεται στις 10 Νοεμβρίου του 2016, δηλαδή στις 10 Νοεμβρίου στις 10, δύο μέρες μετά την Τρίτη της Αμερικανικέ εκλογέ που έχω σας και όλοι τις θυμάστε δύο μέρες λοιπόν μετά τις 8 Νοεμβρίου που είναι τον Αγίων και γιορτάζει και ο γιο μου ε, θα πάτε στο Δημαρχείο του Πειραιά στο Δημαρχείο του Πειραιά δεν είναι, δεν χρειάζεστε κάτι άλλο θα το δείτε εκεί και μπορείτε να πάτε και στις 11 Νοεμβρίου στα Καμίνια θα το μάθετε, θα το δείτε. Πάτε λοιπόν από τον Πειραιά. Όσες γυναίκες μπορείτε. Πάρτε, το πείτε σε φίλους, σε φίλες σας. Να πάτε, να κάνετε την εξέταση δωρεάν, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το μαχαίρι του καρκίνου που μπορεί να είναι σωτήριο ως πρόβλεψη. Γιατί αλλιώς, ε, θα σα το παίξω για την εξαιρετικό το τραγούδι. Είναι του 1979. Είναι όμως η εκτέληση σήμερα εκπληκτική είναι ο αξεπέραστος Νίκος Καβαδίας, η χρυσότερη, ξέρω η πιο χρυσή, η μαλαματένια, η κορυφαία στιγμή του Θάνου Μικρούτσικου, είναι από τον ε, δίσκο το Μεγάλο, στο τραγούδι Άλκης της Πρωτοψάλτη, ένα μαχαίρι. Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε το και προσπαθήστε να το συνδυάσετε με την απαξίωση, παρότι την μυθικό το ποίημα, Τη αυτοκτονία ω επίλυση και φούγκα. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Όπω αυτά που συνήθουν και παίζουν οι αραπέδε. Από ένα γερό έμπορο Τ' αγόρασα στα λεγέρι Φίπαμε τώρα να κάνετε το γερό παλαιοπόλι Του το τωμαχιέδι εδώ Όπως μια σε μια παλιά τελειογραφία Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε το, το Ο Κονταντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του <Το το το το το Με το μαχαίρι του το δόκρυφα δολοφονούσε Ένα σαράπι στη μικρή εμπλή Όσο έχει Και κάποιος να δεις ε, το τόμα χέρι εδώ με χέρι, και μου χέρι. έχει Πολά. Ένα στιλέτοχο μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο το που η διατροπία μ' έκανε και το άκαμα Και μου το κι αφού κανένα δεν νησώ στον κόσμο να σκοτώσω φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου Λοιπόν πάμε τώρα σε μια κλήρωση τι, τι να σας πω Εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον γνωρίσω Θέλω να τον διαβάσω Τον κληρώνω πριν καλά καλά τον διαβάσω Μου κινεί αφάνταστα την περιέργεια ε, Η φύτου ξέρω ότι είναι τεχνοκράτης ο άνθρωπος Είναι σπουδαγμένος, είναι γνωγονολόγος, είναι manager εταιριών Είναι όμως καλαβριτσινός Και το έγκλημα να ζει στα καλά αύριο, προφανώ κυλάει στο αίμα του. Δεν κατάφρατο και πας τίποτα, ενδεχομένω ούτε η επιτυχία, ούτε οι σπουδέ, ούτε τίποτα. Και ευτυχώ για μα. Το όνομα του κυρίου είναι Θανάσης Φροντιστή. Θανάσης Φροντιστή και εύχομαι να μα βοηθάει για ένα μυθιστορηματικό φροντιστήριο πάνω στην φρικτή πραγματικότητα. Σα θυμίζω ότι ο Μπρέχτ έλεγε, όταν είδε τον κόσμο, ο ίδιο Μπρέχτ μιλάει. Όταν είδα τον κόσμο στις πλατείες των πόλεων να πανηγυρίζουν για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διακήρυξα «Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό». Και τώρα είμαστε στη σκύλα σε οργασμό που βγάζει μαύρα ναζιστικά σκυλιά. Δεν φταίνε ούτε τα μαύρα τα σκυλιά, έκφραση είναι. Τα ναζιστικά σκυλιά εναντίον μα. Λοιπόν, ο έχει γράψει βιβλίο που λέγεται Η Κόρη των Καλαβρίτων. Η Κόρη των Καλαβρίτων, ακολουθώντα τα χνάρια τη αρχαία τραγωδίας ω σύνθεση και ω πλοκή, σκοπεύει να αναδείξει και στη σκηνή και στην έκφραση τη ακραία βαρβαρότητα, τη σκληρότητα και τη απανθρωπιάς των γερμανικών στρατευμάτων κατοχή στα Καλάβρητα στι 13 Δεκεμβρίου του 1943. Στη ράχη του Καπή, όπου είχαν οδηγήσει όλον τον αντρικό πληθυσμό πάνω από 12, ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος λοχαγός Αγκαπ σε ερώτηση του καθηγητή Αθανασιάδη «Τι θα μας κάνετε» έδωσε το λόγο της στρατιωτικής τους τιμής ότι δεν θα εκτελεστεί ο πληθυσμός. Λίγα λεπτά αργότερα διατάξε πυρ γιατί δεν φτάνει. Να σε. Τι να σας πω. Ε, δεν... Ε, Μόλι μιλείς για τα καλάβρατα και μιλείς για τους ναζί, σταματάνε όλα εδώ. Λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη θα γίνει αύριο και υπάρχουν πολλοί και ενδιαφέροντες ομιλητές στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, για όποιον ενδιαφέρεται, στις 7 το απόγευμα, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, έτσι, θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Εγώ σήμερα και επειδή την εκδήλωσα την συντονίση και καλαβρινό δημοσιογράφος Νίκος Κυριαζής Εγώ σήμερα έχω πέντε βιβλία προσφορά του εκδοτικού οίκου Η κόρη των Καλαβρίτων Του Θανάση Φροντιστή Στο 2.11.200 8.200 Και αμέσως τώρα όσο εσείς τα τηλεφωνάτε θα σας παίξω το δε σε φοβάμαι Η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία είναι της βασιλικής Παπαϊωάννου Μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε, το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους τους νέους που πήραν την άγουσα στο εξωτερικό σε όλους τους νέους και νέες που πήγανε στο εξωτερικό και γυρίσανε πίσω απογοητευμένοι σε όσους αναγκάστηκαν να μείνουν εκεί και τους πνίγει ο για μια πατρίδα ε, Πρόκειται για έναν προφανώς εξαιρετικό άνθρωπο και διαβάστε το, ακούστε το γιατί χρειαστεί και να το διαβάσετε ακούγοντάς το το «Δε σε φοβάμαι» Έτσι ώστε να μπορέσετε μετά να το χαρείτε, είναι πρώτη μετάδοση αυτή εδώ και στο άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει τρεις μήνες μετά. Μη λέτε ότι δεν σας έχουμε και πρωτιές. Δεν σε φοβάμαι. Βασιλική Παπαϊωάνου. Από μας για τα νιάτα που δεν τα λογαριάζουμε. Πούπουλα. Μετά είδα τα ύπουλα, τα πονηρά του κόσμου μονοπάτια Έφαγα και μεγάλωσα, προσπάθησα και άλλαξα Και έχω πάντα ανοιχτά τα μάτια Έρχεται ο χρόνος και τα φέρνει όπως θέλει Για να πάρεις το μάθημα σου Σκέφτεσαι πως πρέπει να πετύχεις πολλά Δε σε φοβάμαι σου, λέγε η γιαγιά σου. Όμως η ζωή σου τα αργά στο Συρτάρι βάζει στα όνειρά σου. Ήρθε η ώρα, σκάσε και κολλήμπα βαθιά Ένα πέλαγος είναι μπροστά σου. Πρωτιά από τούτη εδώ την εκπομπή στο Real FM Βασιλική Παπέ Ιωάννου. Δεν σε φοβάμαι. Την Έφυγα. Τα ευνόητα απέφυγα. Να θυσιάσω εδώ και να αποδείξω. <στοίλου> Σπούδασα στην Αγγλία. πλήγικα στα βιβλία και γύρισα ξανά να πολεμήσω. <στοίλου> Έρχεται ο χρόνο και τα φέρνει όπω θέλει. Για να πάρει το μάθημά σου. <στοίλου> <στοίλου> Σκέφτεσαι πω πρέπει να πετύχει πολλά. Δε σε φοβάμαι σου, λέγε η γιαγιά σου Όμως η ζωή σου ξετυλίγεται αργά στο Συρτάρι βάζει στα όνειρά σου Ήρθε η ώρα, σκάσε και κολλεί η Ένα πέλαγος πίνε μπροστά σου Θέλω να εργαστώ Δεν παίρνετε μισθό Δεν έχετε και προϋπηρεσία Πολύ καλό βιογραφικό. Το κρατάω αν σα χρειαστώ. Έχετε και πολύ καλά πτυχία. Έρχεται ο χρόνο και τα παίρνει πως θέλει για να πάρει το μάθημά σου. Σκέφτεσαι πως πρέπει να πετύχει πολλά. Δεν σε φοβάμαι, σου λέγε η γιαγιά σου. Αν βραβεύτηκε η κοπέλα, αλλά ποιος την ξέρει εδώ. Την ξέρουν πολύ. Ήρθε η ώρα, σκάσε και Ένα είναι μπροστά σου. Με τούτα και με γίνα φτάσαμε στο τέλος μια εκπομπή που θεωρώ ότι μπορεί να σας προσέφερε το λιγότερο μια ψυχική ανάταση ή να σα έφτιαξε τη ζωή με χιούμορ και με κέφι. Ο Βασίλη, λοιπόν, από την κομμουνιστική κυφσιά άκουσα τα περί και μου λέει: η να σε άκουσα, διάβασα περί διοληψίας. Η ιδιοληψία είναι να είσαι κατρούγκαλο και με το μαντιλάκι στο σακάκι σου να λες ότι είσαι κομμουνιστή. Mm -hmm. Και ακόμα χειρότερα, να το πιστεύει. Μπορεί να είναι αυτή η ψυχιατρική ερμηνεία. Το πρόβλημά μου είναι ότι είναι εκφραστή συγκεκριμένη πολιτική. Κατ' εντολή, λοιπόν, εκτελεστή αυτή τη πολιτική είναι μια υπέροχη ντου για αυτήν την πολιτική. Και πάμε στοίχημα. Θα τον ανταμείψει ο Λεξάκο, θα τον ανταμείψει. Ο οποίο είναι κλεισμένο, επειδή με ρωτάτε, δεν έχει κάνει ακόμα τον ανασχηματισμό, δεν φέρω την ευθύνη εγώ γι' αυτό, μόνο του φέρνω την κρίνια και την κατάρα των δημοσιογράφων που κλείνουν τα σαβατιάτικα φύλλα και τα κυριακάτικα φύλλα και του τραβάει για να του βασανίσει, που του κάνουν μια κριτική, γιατί του μισεί του δημοσιογράφου εκτό και είναι δικοί του και δουλεύουν στην αυγή. Με τι θα σα αποχαιρετήσω λοιπόν, Ε! Με ρίγα, όχι προ Θεού, όχι την νεολαία, όχι, όχι, όχι. Με πίεση ρίγα φεραίου. Σε μελοποίηση Χρήστου Λεοντή, ερμηνεία Νίκου Ξυλούρη, Θούριο. 1975, πρώτη χρονιά μετά τη μεταπολίτευση, επειδή κάποιον ιρεύεστε να ανοίξει καινούριο κύκλο μεταπολίτευσης, φτάνει με αυτά. Ας ανοίξει κύκλο ζωή που δεν είναι θανατηφόρο. Ούτε για του γέρου, ούτε για τα μωρά ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τις γυναίκες ούτε για τους άντρες, ούτε για κανέναν πάνω σε αυτή τη γη και δει τη δικιά μας Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχα σαν λιωτάρια στε δάκε στα βουνά. Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχα σαν λιωτάρια στε δάκε στα βουνά. Καγιον εμοιά ώρα ελεύθερη Παρασάρα Παρασάρατα φρόνου σκλαβιά και φύλακή. Παρασάρατα φρόνου κλαδιά και φύλακι. Πίλε να κάτι που με να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο γιατί πήγει καδιά. Σπήλεσμα κάτι που με να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο γιατί πήγει καδιά. Κάιον σώρας, σώρα δεύτερη ζωή. Πάρα σάρτα χρόνο, και φυλακή. Πάρα σάρα τα χρόνου, καδιά και φυλακή. Πια πατρίδα και γονεί, του φίλου, τα παιδιά μα, και όλου του συγγενεί. Να φανούμε, ένα τέτοια πατρίδα και γονεί, του φίλου, τα παιδιά μα, και όλου του συγγενεί. Mm. Κάθε νευρα ώρα, δεύτερη ζωή, παρά σαράντα και Παρά σαράτα φρόνους καμιά και φυλακή Παρά σαράτα φρόνους καμιά και φυλακή